Αποστολή. Καλά. Τι έγινε. Καλά. Λοιπόν, ακούω τώρα εδώ το θύμιο. Για να ανακεφαλοποιήσουμε τις τράπεζες, δώσαμε 50 δισεκατομμύρια. Σωστά. Ναι, μπορούσαμε. Και άλλο τέλο πάντων τώρα. Είμαστε λίγο τζίψι. Ναι, δώσαμε 50. Τώρα το ξεπούλημα το έχουν ονομάσει εξυγίανση. Πόσα λε ότι θα εισπράξουμε συνολικά, πώ θα πιστεύει. Θα εισπράξουμε καμιά δεκαριά δι από το ξεπούλημα. Ποιο θα το εισπράξει, Το κράτο. Α, α νόμιζε νομίζω... εμεί την τσέπη μα, γιατί στην τσέπη μα ίσω και παραπάνω. Mm, το κράτο. Όπω θα έδωσε αυτόν τον προπολογισμό, θα εισπράξει με δεκαριά. Άρα έχουμε μπει μέσα 40 δι. Αυτό είναι εξυγίανση. Καλά μου φαίνεται. Έτσι, αυτό μα ονομάζει ο Χατζηδάκη και ο Στουρνάρα εξυγίανση. Άμα Στά... βάλει φόρο στι τράπεζε, έτσι καθυστερεί αυτή την εξυγίανση του τραπεζικού συνωτό. Το 40 δι μέσα. Τουλάχιστον μπορεί να είναι και παραπάνω. Ναι, αλλά μου το 40 ήταν 80, το λε καλύτερα. Ε, βέβαια. Κερδισμένοι είμαστε. Ναι. Αυτό να κοιτά, τα χειρότερα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Αριστερή καραβάνα εδώ, αγόρι. Λέγε. Και... Να σου πω, βέβαια, έχω μια απορία. Ο Άδωνη, γιατί έχει τόσο μένο, τόσο μίσο για τους αριστερούς. του αριστερού. να αριστερούς. έχει αγάπη για Η βασική ψυχολογική ζημιά που έχει κάνει η στην Ελλάδα είναι Υπουργέ. ότι μα έκανε μίζερου. Η αριστερά είναι μιζέρια. Υποψιάζομαι, βέβαια, μην τον έχει χαλάσει κανεί. Ή τον έχει χαλάσει αυτόν. Δεν ξέρω. Ή κάποιον προγονό του σε κανένα λαϊκό δικαστήριο παλιότερα. Δεν αποκλείω τίποτα. Συνήθω τα τραύματα έτσι γενντιονται. Από κάπου πρέπει να έχει βάση, δηλαδή. Δεν γίνεται. τόσο δε δείτενος πάντων. Ναι, για τι Ακαδημίε Εμπορικού Ναυτικού. Ποιε Ακαδημίε θα βγάλουν και ομάδα, είναι σαν τι Ακαδημίε του Ολυμπιακού που λέμε. Τι είναι αυτό Spentzas, τώρα, Βλέπουν πολλά. Έχουν Ακαδημίες κι αυτοί. Σπέντζα, Πολύκαρπο. Αλλά και όλοι οι πιλότοι και οδηγοί, ειδικά για του οδηγού, να βλέπουν 1988 Αυστράλια. This UFO attacked family. Να Α Τώρα θα έχει και προτάσει, α πούμε, Τιμογεννάκη. Θα μα λε, πούμε, δά... για το σινεμά. Ναι, το λέγω επειδή είδα οι Ακαδημίε. Θα μου πει να δω και στο Netflix. Netflix. Έλα τώρα. Δεν διδάσκονται τίποτα, δεν διδάσκονται τίποτα. Τίποτα, δεν μαθαίνουμε διδάσκονται πια, δεν μαθαίνουμε. Λοιπόν, μπαίνω να δω λίγο αυτό τώρα από επεισόδια έχει και θα περιμένω να μην πάει να τα πούμε. Έλα, γεια. Έλα. Έλα. Ο αχιλλέας είμαι. Ο αχιλλέας. Από το Κάιρο. Από το Κάιρο. Εδώ και χρόνια! Ζή στην Αθήνα. Ναι, σε έψαφνα. Τι κάνει. Καλά. Θα έχει να πάμε χειρινό τσιγερειαστό. Χοινρόν τσυκαριαστό, βαρι δεν είναι. Όχι, δεν μια χαρά είναι με πατατούλε ελαφραθεί το κανάλι. Δεν ξέρω. Θα σου πω, θα έρθει το αρέθεινο είναι ανέβολω. Θα έρθω στο έθνο. Αλήθεια, πότε. 16, 17, 18 Γενάρη θα είμαι κρήτη, Μία από αυτέ είναι έρευνε. Δεν πέχτα, θυμάμαι πιά. πια. Κατά μου, πεφτάλα μου σαν τρέφω, κάτσε να σα δώσω την αφροδίτη, από την Αφροδίτα σπιγέβεια. Και είναι Αφροδίτη. Η Αφροδίτη Κόρτη μου. Ο αποστόλη από την ελευθερία, περνιά. Γεια, yeah. γεια σα φροντίτάρα μου, θα έρθω λαφαίωμα. Θα με δύο μπαμπά. μπαμπάς. Εσύ δεν νομίζω θα κοιμάσαι. Μ' ακούς? Έχω. Έλα εντάξει άντε την άκουσα όλα πάνω, καλά. Τώρα σε παίρνω. Σε λατρεύουμε όλοι μας. Έλα Αποστολή μου! Έλα! Ε, μου λέει, το παιδί μίλησε! ρε! Ύστερα από ένα χρόνο μίλησε το παιδί! Αχ, ρε Μητσοτάκη, τι του έχει κάνει, έστειλε στον κατρούκαλο στο ΙΕ! Να δούμε αυτό είναι που θα τον εσθείλει! Να φωνάξω, και ε, ε, να αυτοί να πάει με το φορτιγό να του τραγουδήσει ρε! Την πρωτοψάλτη <συσο> που είναι κατάλληλη γι' αυτά, είναι ό,τι πρέπει, σωστό! Πάμε στον Άδων για καφέ, που πηγαίνουν τεχνά και φρ Τεριαστό, αυτό τοψάρτη. Πώ την πατήσα με αυτόν τον άνθρωπο τον καραγκιόζηρε. Για σκέφτε τι είναι αυτό, το κόμμαρε. Λέω σε όλους του ριζέου που είμαστε Για ποιον από λέμε τώρα για τον Τζίπρα. Ναι για ποιον λέμε τώρα. πως για τον Κασελάκι. Να είναι προωθημένο το σχήμα, ξέρω εγώ. Αποφάσισα λοιπόν να το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν 90% Να μην του ψαναψηφίσω με αυτό το κολοκόμμα Όλοι ρατσιστέ είναι και φασίστε Αυτό ήθελα να πω Μακριά από αυτό το κόμμα Αποστόλη. Έλα. Λοιπόν, στη Γάζα ξεπεράσαμε του 45.000 νεκρού. Άντερε, παιδί μου, άντε να είναι ένα μικρό αριθμό ανθρωπιστικού κόστου να ικανοποιηθεί ο Μητσοτάκη. Μου φαίνεται μικρό αριθμό. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Μπίμπη. Θα συνεχίσουμε ε. να σα στηρίζουμε και να ελπίζουμε πω ό,τι και αν συμβεί, πρέπει να συμβεί χωρί μεγάλο ανθρωπιστικό κόστο. Ο φίλο του Μητσοτάκη, εκείνο που είναι πλέον εγκληματία με βάση το Διεθνέ Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ξέρω, και. ξέρω, αυτή. ναι, ναι. αυτό που έχει ότι αν πάει σε κάποια άλλη Πρέπει να τον συλλάβουν. Ε, πώ λέγονται αυτοί που κάνουν την αποστολή παρέα με τέτοια καθάρματα. Μαφιόζοι. Πολύ ωραία. Λίγο Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί. Εγώ αισθάνομαι πολύ πλούσιο πάντως. Ναι, εσύ είσαι, δηλαδή εννοώ κάθε μαλακό αυτό. Ναι, αλλά πρόσεξε να δει τώρα τη μέρα τη γιορτή μου, πρώτη του μηνό, θα βγω για δουλειά. Έτσι, από βίτσιο, ρε παιδί μου. Πρώτη του μηνό είναι γιορτή σου. Πρώτη του μηνό του Γενάρη. Α, του πρώτη, Γενάρη, ναι. Του Γενάρη, να σου πω έτσι, από βίτσιο. Δηλαδή, όχι ότι έχω δύο παιδιά που σπουδάζουν. Και θέλουν... επειδή θε να γλιτώσετε κεράσματα στο σπίτι, έλα, σα ξέρω. Ναι, αποστολή. Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Κάνε. Λοιπόν, ε, θέλουμε να πούμε ευχαριστώ πάρα πολύ στη δασκαλίτσα που μα ξεβλακεί εδώ και ειδικά το Θήμιο. Που... Το Θήμιο θα... δεν πένε. Θα... και να κάνει, όποια προσπάθεια δεν είναι τίποτα. Καμία, καμία. Τέλο πάντων, τι να πει. Τούρνο. Τούρνο. Τούρνα. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Θάθε. Και, και θέλω να πω και ευχαριστώ στην κυβέρνηση, η οποία μα βοηθάει να έχουμε καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Το καλύτερο στην Ευρώπη. Είμαστε πρώτοι και με διαφορά. Πρώτοι στο τέλο. Καταλαβαίνει, εντάξει, αλλά δεν έχει σημασία. Κάπο πρώτο. Αποστόη μου. Έλα μου. Πονάω. Πού, μάνα μου Παντού. Στο μπρατσάκι σου. Πονάω γιατί θα φορολογήσουν τι τράπεζε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι τράπεζε φορολογούνται παραπάνω από του υπόλοιπου. Οι τράπεζε παίρνουν δύσκολο. ώρε. Μην πονά. Εντάξει, θε ένα pain killer. Σ Μιλάω αγγλικά γιατί στα ελληνικά δεν είναι το δυνατό μας όπω καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Σκοτώνει το πόνο. Ναι, αυτό. Θέλω. Πού θα το βρω. Εγώ θα το φέρω. Θα στο χορηγήσω. Μάνα μου, ε. Μανάρι μου εσύ. Είναι λίγο υπόθετο, δεν πειράζει. Δεν θα τι φορολογήσουν τελικά. Πάντω, αλλά εγώ πάλι πολλά. Έκανε το εμβόλιο γι' αυτό. Ε? Ναι, πρώτη φορά. Στι προηγούμενε τρει δόσει που είχα κάνει δεν είχα πονέσει καθόλου. Ο Οπότε είναι ε... η ειδωνή, λέει κάποιο φίλο. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να κοιμηθεί από εκείνο το πλευρό. Έ, έχει σε ειδωνία από την άλλη τι να κάνω. Και στην τρίτη δόση που είχα κάνει στοιχείων, η Ιουλίου, νομίζω ήταν, η τελευταία εκπομπή πρέπει να ήταν. Καλοβιωμένη πηγά κούγοντα ελληνοφεια. Σε αντιμετανάσεια και εγώ. Σαν αντιμετανάστρια και εγώ λεπτά, εσωτερική μετανάσκεια. Απική, χίωση, κάπω στατροποιό. Τέλο. Ρωτάω το σεκιουριτά στο ΑΧΕΠΑ που είναι το εμβολιαστικό κέντρο, σα παρακαλώ. Βγάζω το ακουστικό, γιατί είμαι και κουφάλογο από τα 35 μου. Συγγνώμη, του λέω, αλλά ακούω λινοφρένεια. Α, μου λέει και εγώ ακούω. Δίνουμε χειραψία. Μου λέει με που είναι το εμβολιαστικό. Πηγαίνω κούτσα-κούτσα, γιατί είμαι και εγρία γυναίκα. Υπάρχει μόνο η νοσηλεύτρια και ο γιατρό. Φαίνει ιστορικό, ο γιατρό. Βγάζω το ακουστικό. Λέω στην νοσηλεύτρια ακούω λινοφρένεια. εγώ μου λέει στο σπίτι. Είμαστε παντού. Παντού, μάνα μου. λοιπόν. Βγάζω την μπλούζα. Ε, τώρα μένει είναι... να με ανάψεις με στη έχουμε και δουλειά. Μην μου κάνεις τέτοια. Ανεβάζω μόνο το μανίκι και λέω δεν είμαι και ο Τσιόδρας να έρθω με χαριασμένο φανελάκι. Προστά. έβαλε ένα να σου προκοπής Ωραία παιδάκι μου, το, μου κάνεις εικόνες. Μάνα ναι, μου, ναι, εσύ, ναι. μάνα μου. Για τον οδηγό ταξί θα σου πω άλλη φορά. Έχει. Φιλιά, φιλιά, Περιμένω, γεια. Έχει ψηθεί επάνω μου τόσα χρόνια πώ αντιδρούνε όλοι και διαβάζουν. Ψήθηκε πάνω σου, πιλώσιο. τι είσαι, παιδί μου. Τραβή πιλότη τα F16 που βάζε πάνω τα αυγά το μάτια και την πριζόλα πιλώσιο. και ψηνότανε στην κοιλιά τη που ήταν καυτή. Έλασε παρακαλώ τώρα με τι τσόντε ανώμαλε. Άννα, καθίσα από το χάμο. Αλάψαμε μεσημεριάτικα. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα. Μαρία! <συ>